Τρία πράγματα στον κόσμο αυτό πολύ να μοιάζουν είδα. Τα ολόλευκά μα σχολεία των δυτικών, των φορτηγών οι βρώμικες κοτεινιασμένες πλώρε και οι κατοικίες των κοινών χαμένων γυναικών. Έχουνε μια παράξενη συγγένεια και τα τρία, παρόλη τη μεγάλη τους στο βάθος διαφορά. Μα μεταξύ τους μοιάζουνε πολλοί γιατί του λείπει η κίνηση η άνεση του χώρου και η χαρά.